Είστε αποσυνδεσμένοι με του διάκριου Α. Ε. Η εκπομπή μπορεί να φέρεσε ποσή διεσύνη, αριστερού και δεξίου, τρισκόλου του και άθεου, πουριτανού και προστατευτικού, και βαζελάκια, καθώς επίσης έξυπνους και βλάκες. Έχετε δευτερόλεπτα για να κλείσετε τον ή να πατήσετε εξόδικα και κάθε είδους δικαστικά έγγραφα μπορείτε να βασθένετε στα Nooblox μέχρι να μας διώξουν. Καλή ακρόαση! Στην όμορφη χώρα του Twitter, η καθημερινότητα Λέει κάπως έτσι Μπρρρρ Κάνει κρύο Σκεπάζεται με κουβερτούλα Σκεπάζουν τον τσι Κιασμένη με σοκολαράκια απ' έξω. Και τώρα που πετάξα το πετάξαμε το κρεβάτι Αγκαλίτσα τρυφερή Ξύνει η μητούλα, Κοιτάει με τα θώα της ματάκια Πόσο γλυκούλης είναι Χαϊδεύει τα μαλάκια του Σκουπίζει τα σαλάκια του Παίρνε την άλλη μισή κουβερτούλα Γυμάται Πότσο πρώτο Κάθε αρχή και δύσκολο Ιδίωτος και ο Διακόπτης μαζί σας. Γεια σου Δίωδε! Καλησπέρα Διακόπτη. Τι κάνεις? Έχω αρχίσει αυτή τη πρόγραμμα, Τώρα εδώ με το τσαγάκι μου. Ναι, διετητικό. Τρέξιμο, τρέξιμο, δεν το λες. <laughs> δουλειά. Καλά, πέρα από τη δουλειά, στο αυτός μην το θείξουμε. Ừ. Θα είναι το επόμενο θέμα μας. Ναι. Πατίσια κολλιάτσου. <laughs> Τι θέλεις, <laughs> Ναι, TRX, ξέρω εγώ Και Τι, ποδηλατάκι, ποδηλατάκι. Πολύ Γεωργάκης φασέ. Εώς στατικό το δικό μου. Γιατί δεν τα πάω καλά με την καδένα, γι αυτό. <laughs> Να προσέξεις δάχτυλα και τέτοια. Μην τα βάζω από τα δάχτυλα και σου. <laughs> Αρχίζω να δημαζόμαι γιατί τώρα τις εκλογές. Πες και να βγει Να μην Αυγή έχουμε λέτε, ένα Ε, θα του πέραζουν του κόχθροπο πάνω. <laughs> <laughs> Τι θέλω να πούμε. Έλεγει ένα φίλο Πασόκος. Ναι, έχω και τέτοιου φίλου. Αυτός θα μεταναστεύει. Αυτός που θα μετει. Έχει ένα φρύ από μαγειρο πασόγει, θα Όχι, ρε, αυτός α, το... είναι δημοκρατία ε, αυτός είναι ο Δεν το λέω γιατί μήπω με τα Αλλά είναι γνωστό. Θα δεσμευτεί Είναι <laughs> ίντερνετι... <laughs> Ε, έλεγε αυτός ο Πασόκος ότι, τι, ποιος το κοροϊβεύει με το που έπεσε με το ποδήλατο, γιατί το έχει δει κανείς. υπάρχει βίντεο, έχεις δει ένα βιντεάκι, oh. αυτά είναι λέει της δεξιάς, λέει, καμώματα, το έχει κάνει δεξιά. Τώρα εδώ που τα λέμε, ό,τι κι κάνει δεξιά θα γιατί δεν μαζεύονται, αλλά θέλω να Ναι, αλλά εντάξει, να ρίχνει έτσι λίγο στα, σταμάτης. <laughs> Ρε εσύ, έμαθες κανένα business plan που υπάρχει... Παγκόσμιο φαινομένο είμαι λαγική. Ναι, δεν σου πανέναι, αυτό είναι καταπληκτικό. Δεν που λέγαμε ότι το Twitter έτσι έχει από τους χρήστες βγαίνουν πράγματα και μπορούν διαλέξουν και πράγματα και γενικότερα έτσι, ο δημοσιογράφος του πολίτη, ο πολίτης δημοσιογράφος... Η πληροφορία μεταδίδεται πολύ είναι η θα έχει ναι, να ναι, Η οποία λέει, λέει το καταπληκτικό ότι το Twitter είναι MSN. Δηλαδή, λες εσύ κάτι, Και, και ο, ο άλλος πρέπει να απαντήσει. Δηλαδή, πατατούλα τηγανιτούλα, πατάτα τηγανιτούλα. Εσύ Πατά, τι πρέπει να μου απαντήσεις. Με και τσάπη χωρίς. Α. έτσι. Ε, τώρα τι γίνεται. Οπότε από πίσω, εγώ τώρα ο, ο ανίδεος, πιστεύω ότι πρέπει να είναι Microsoft από το Twitter. Δηλαδή αυτό είναι η πληροφορία. Λογικά θα παίξει, θα παίξει αύριο και στο TechCrunch και τα λοιπά. Έχουν αποκλειστικό. Αλλά μετά βγαίνει ένας καταπληκτικός α, άλλος χρήστης Αυτός ο οποίος α, είναι ενημερωτικό μέσο τελευταία Πού είναι σε σπηλιά στον Επιτό Κάπου είναι, α. σε βουνό σίγουρα Ενημερωτικός, ο οποίος λέει Όχι, το Twitter δεν είναι MSR Το Twitter είναι ό,τι θέλει ο καθένας να είναι Κι εκεί με μπλέκει λοιπόν εμένα <laughs> Γιατί <laughs> λέω αυτός <laughs> είναι δημοσιογράφος, ξέρετε τι του γίνεται <laughs> Στην πατάτα τη γενιτούν είναι φυτέζα <laughs> Κάπως έτσι και δεν ξέρω τώρα τι γίνεται εκεί πέρα Έχει γίνει λίγο Εδώ, μετάξει, το βράδυ, το, το, το αυτό. Τώρα σχετικά με το Twitter, να το πούμε για, το, για όσους δεν ξέρουν ε? γιατί έχουμε και ανθρώπους που δεν τα πάνε καλά από αυτά λοιπόν, Το Twitter είναι μια υπηρεσία που, που γράφει 140 χαρακτήρες Υπάρχουν άνθρωποι που ακολουθούν, άνθρωποι που ακολουθείς και στην ουσία σε βλέπεις στη, μπροστά στο timeline σου ξέρω εγώ τα update αυτών που ακολουθείς Τι γίνεται τώρα εκεί πέρα Δεν είναι τσάτε, είναι αυτό ότι θέλει ο καθένας. Αλλά τι γίνεται, Θυμάσαι που είχαν σκάσει όλοι 30, 35άρες τα λοιπά; Μια γούμενα και λιτρες; Θυμάσαι πηγαίνω την για καβλανδίσιματα; Ε, λοιπόν το ίδιο καβλανδίσιμα έχει αρχίσει να γίνεται και με τα πizzeria. 4 ώρα το προηγούμενο ημερόνιο, γιατί εγώ τι ώρες. Έχεις και τσάτσους. <laughs> λοιπόν, τυχαία, τυχαία συνέσω. Έλα, που τυχαία στο Ιράκλο δεν είναι τυχαίο. <laughs> λοιπόν, <laughs> και γίνεται Εν καριόλα, μεταξύ, τώρα παραπέζι, Twitter. Gmail από την άλλη, MSN γίνεται κουλουβάσα. Πανικός, καταλαβαίνεις. Και το μεταξύ να ξέρει. Όλοι γνωρίζονται. Δηλαδή εσύ αν μιλήσει με κάποιον, μπορεί να γνωρίζει τον άλλο που ξέρει τον άλλο που είναι φίλο στο Facebook με τον άλλο και τελικά όλα μαθαίνετε. Αυτά. Καλά λες, δεν μαθαίνουν τώρα. Ωραία, το κόβουμε αυτό. Γιατί εντάξει, μια εκθέσει μα και κόσμο. Yeah, yeah. Ε, στο τελευταίο yeah. επεισόδιο θα βγάλουμε πολλά ονόματα, μπορείτε να συντονιστείτε. Και θα μάθει τα πάντα είναι το τελευταίο επεισόδιο που θα κλείσουμε και θα σταματήσουμε, οπότε και δεν θα ανέβει ανέβηκε σε μας, θα κλείσει το blog, θα ανέβει άλλο. Θα τα ακούσετε και θα τα βγάλουμε όλα στη φορά. Αποφασισμένο. αυτό. Είδαμε. Λοιπόν, επόμενο, τι γίνεται να πω και κάτι άλλο. Μα <laughs> κάτι... αρέσει γιατί έτσι συμμετέχουν στην κουβέντα. <laughs> okay, δικό σου, δικό σου <laughs> δεν έχω. <laughs> Αυτή τη τι έγινε τι προάλλε. <laughs> <laughs> τη προάλεσ. Μπαίνω εγώ να κάνω μία ερώτηση. Τι κάνω μια ερώτηση ανοιχτά σε κάποιον, ο οποίος έχει σε υπότιτλο στο site mm. θυμάσαι Δημητρούλα, Χίρα Ανδρέα Παπανδρέου. Α, τώρα θυμήθηκα. Υποσημίωση. Πάει να συναγωνιστεί τον Πανμέγιστο. Το Πανμέγιστο. Δεν ξέρω τι συναγωνίζω, ο και έχει βάλει εκεί πέρα το καλύτερο ελληνικό blog. Έρχεται άλλο, ο, άλλος, ο δεύτερος και βάζει το Και Το φίλο δύο μέρε του πούστε να μου απαντήσει, το ξέρω τον άνθρωπο. Μιλάμε, ένα γιά το λέμε, μου. Δεν θα μου απαντήσει, δεν γίνεται. Να μην με το έχει δει. <laughs> Τι να πω. Ένα κουταλάκι ζάχαρη το ζητάζω. Ναι, ναι, έχουμε μια κοιότητα ρε παιδί μου. Δεν απαντάει. Α, και, καφέ. και πάω και βλέπω ένα post, το οποίο λέει πιάσαμε τόσους χιλιάδε Και εγώ και λέω. Μπράβο για τους Και το πατάγω. Ευχαριστή το φίλο αλλά στο προηγούμενο, δεν μου απάντησε. Πώ προκύπτει. Κέρτερ και, και μα παντάει, προκύπτη, με έρευνες και μελέτες. Και έρχομαι από τώρα δεν απώ. Ότι άμα θέλετε έρευνε και τα λοιπά, μπορείτε να πάτε στο συγκεκριμένο blog, το οποίο μάλλον έχει οικονομική ευχέρη, κάνει και έρευνε και μελέτες να βρείτε και τελικά τα στατιστικά σας για το site σας, για το blog σας, για την έρευνά σας. Έχει οικονομική έρευνα και τρώει τζάμπο στο βιλά. Τι από δεν <laughs> <laughs> δε, δε, δε ξέρω τι γίνεται, μπορώ να τρω και στην. Α... Ποια είναι η άλλη, η AGB Ναι, <laughs> η δημοκρατία τα ποια κάνει, Nielsen uh, Κάτι αυτό που την... Δεν την ξέρω Έλα, okay. που κάνει η Rare, νο Μας την το κοινό, ναι, πάνω, και εγώ δεν καταλαβαίνω αυτά γιατί, Βασικά δεν καταλαβαίνω γιατί δεν μου απαντάει στο ένα και μου απαντάει στο άλλο Ετάξει και εσύ τώρα, τέλος πάντων, δεν ξέρω πιάλεσε. Δεν πιάνω, τώρα μην γίνεσαι δηλαδή που... Το βλέπουν real life το Twitter, το έχει σχέσει, δηλαδή. Και δεν το βλέπουν όλοι. Σε κάνει αν τη μία μέρα μετά από τρει δεξανα <laughs> κάνει. Εντάξει, αυτά δεν γίνεται. το οποίο έχω κρατήσει το εξή κατανοητικό. Το συγκεκριμένο του πάκι έρχεται και μου λέει δεν μπορείς εσύ ο ανώνυμος να εκτέλει σε μένα τον επώνυμο. <laughs> Είμαστε λέει μαζί φαντάρι. Δηλαδή <laughs> αυτοί είπατε το φαντάζομαι που μιλισμένο. Δεν ξέρω τι γίνεται τώρα, αλλά χαβαλέ κάνουμε, μην δεν τρέχει τίποτα. Γιατί ξέρεις τι έγινε; γίνει. Τώρα, και εσύ με τι γαλονιά πάει; Αρε, να de siguiente Ούτε δεν ξέρεις. Δεν περνάω πολύ ώρα στο Twitter. Εδώ θα βάλουμε να βω πίσω ξέρεις. Haha. <laughs> ε, δεν βørnάω 3 ώρες. μπαίνω ρε παιδί μου. βλέπω τι τελευταία στιγμή και πετάω μια μαλακία. Γιατί έτσι τη να Ούτε το όνομά μου έχω. Δεν θέλω να κερδίσω <laughs> κάθε κάθε από μαλαγιά, Αυτό είναι μαλακία. να <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> και απλά, Έτσι το Μην της απαντάω κι εγώ, ε, κάτι είναι κι αυτό. Δηλαδή, τόσο κακό ήτανε. Όχι. Και έφαγα blog. Make αυτό. sex, no war. Ναι. Make αυτό... love, λέω, τέλος πάντων. Αυτό ήθελα να το <laughs> Τώρα και για τα Mr. Twitter, και αυτά. Έχει γίνει τις κολάσεις. Εμείς προωθούμε Mr. Διάτριτο. Ναι, εμείς δεν είμαστε αυτά. Δεν Ποιος που αλάκασε με, έκανε εμένα, αντική πέσταση. το, το, το, το μας το Mr. Bar -draki. Bar -draki. Mr. Είναι λίγο άχρηστης. Από ποια άποψη? Γενικά, νομίζω ότι βάζει έτσι φτάζει πράγματα, και δεσμεύεται δελουπί. ο άλλος και μετά τα σε κρεμάει. Ε, είναι επειδή είναι αφηρημένος και έχει λίγο δύσκολο χρόνο ανταπόκρισης, καταλαβές. Αυτός δουλεύει, έχει... πάει μέχρι τα πηδεύτερα <laughs> και μετά κοιλιά. Άντε <laughs> πάλι, καταλαβές. Τώρα <laughs> είμαστε στο κάτω. Ναι, ναι. είναι η μητωνική. Ε, θα ανέβει. Ε, θα ανέβεις κάποια στιγμή, Νικολάκη. Α, μπράβο, Νικολάκη! Λοιπόν, θα κάνουμε πάυση να παίξουμε τίποτα. Ναι, τι θα παίξουμε. Α, ξυστισούχο. Οι. Ξέρω, αλλά πες <laughs> Trendy Hooligans. Δεν είναι πολύ το όνομα. Τι είναι αυτή. Ένα συγκρότημα. Την παλεύουν γενικά. Πριν να την έχουν βγάλει και τη ε, Θα ακούσεις, θα ακούσεις. Είναι, ναι. είναι Ναι, ναι. Α, οπότε να το κι Τώρα έχουν Το Πες, πες το αυτό, είναι η διαφήμιση, η Οκ, χούλιγκας. Okay, Πάμε. Καλή έχω όλοι Καλή. Και τρέντι. Πάνω πολύ. Να πάνω. σε καμιά πορεία. Να τους φωνάξουμε, ναι. Με Φτιάξε του. Και εγώ το, το, το γκρουπ. Εντάξει. Θα βρούμε, ναι. επειδή ναι, ναι. ναι, έχουμε Α, και τους... Α, αποφυλακίστηκε ο Κλειόμπουλος, άσχετο. Ναι, επειδή πήγαμε εμείς πήγαμε ρε χαζε. ναι. Καλά δεν είχαμε Τέλος πάντων, ωραία τα εξάρχεια. Ωραία, εξαρχά. Γαμμό το αθαμό. Γαμό το την ατάσα. Νο, τάσα φίλου. Και την έχω ανατευτή, είναι απίθανή, είναι καταπληκτική, είναι μοναδική και κάτι άποψη θα είναι και στο φεστιβάλ της Κνέδα θα τραγουδήσει. Ξέρεις κάτι Δεν ξέρω. Πρέπει να βρούμε Ξέρω σίγουρα ότι τον Οκτώβρη, ε, μια συναυλία με Ρήτα και Εμεί θα πάμε. Θα πάμε. Έχει λαινόρα βονέλιο στο δικό άνω. 8... Ίσοδα, 5 Πέντε ευρώ. Κάτσε πράμα. πράγμα. 8 Σεπτεμβρίου, τρίτη. Και τετάρτη, έχει το Θεό, τον δικό μου Θεό. Τι Θεό, Σοκράτη μάλλον Ο oh, Συμπρατάκι. Βύρο μα. Μάλιστα. Φεστιβάλ βύρωνα. Και λέει και τα καλλιτεχνικά. Πού, Hei, olen uudenerossa, niin se ξεκινάμε totta. Se on totta. στα μέρη σου Se on ένα Se on ένα Se on το οποίο φυσικά totta. σε μια περιοχή που on πάρα Se on totta. Se on totta. Se on totta. Se on totta. Se on totta. μια Είναι κάτι να πολίτε που, συμμετω... που μαζί με τη της τη αστυνομία σπανε στο ξύλοκιονούργο που περνάει μετά από κάποια ώρα. Στείραμε και στο νοσοκομείο, το αυτέ Ο τύπο αναγνωρίζω του αστυνομικού, οι οποίοι κάνανε και αυτή την περιοχή με λωστό, και τέτοια. Στου καθαριζόμεσα από τα Τσικά γίνει. Όχι, όχι, εγώ δεν κατάλαβες. Δεν είμαστε Τέλος πάντων και έτσι όπως ήμουν μέσα στο τρολι, ενώ είχε πάρα πολλούς μέσα ξένους, μηγυριανούς, σκιστομάτιδες, που εγώ δεν είμαι πολύ φάνω αυτών, αλλά εντάξει, δεν με πειράζουν άνθρωποι. Λίγο μυρωδιές τους τα το φαγητά, με χαλάνε. Τέλος πάντων, πήρε σε μια στάση, ανοίγει τις πόρτες εκτός από τη Μεσαία. Στη Μεσαία, απ έξω, ήταν δύο τυπάδες, ε, τέτοιο, μαύροι. Δεν το λέω με την καχύη, είναι το μαύρο. Είναι, Καλά φέρουν του κόχρυμα, του φύγει μαύρα στο τέλο. Θα τα ξεχάσει αυτό. Άκου, σου λέω. Τέλος πάντων και δεν την ανοίγει την πόρτα για του, του δείχνει μια ωραία ωρεότητα τη μούρτσα το υπόλοιπου. Το βρεκαλώ σπάσει. Μορέχα ακουστικά αλλιώς θα έκανα αυτό που μου εσύ. Στον οδηγό γιατί την πήγε, στο όνομά σου. έχεις σου. Εγώ θα το έκανα. θα έκανα Άκου το άλλο. Είναι αυτή που κάτι μου είχε πέσει και μου το φέρει και μου λέει «Είμουν άρρωστα τότε και δεν ήρθα». τι <laughs> βλέπω, ξεδιπλώνεται, «Τώρα γίνεις καλά» δηλαδή. «Ωχ, <laughs> κουτάνα <laughs> τα καλά». Δεν πειράζει. Ε, και έτσι όπως είναι η γιαγιά, βγαίνει έξω, κάτω στο ισόγειο, στο το... να κάνω το, μένουν τα Ελλανδέζες. Εντάξει, ίσοι και βγαίνει και καλά τύπου τα ίζω τα περιστέρια, πετάει ένα κατσαρολάκι, μην κάνω γιατί αφήμεις στην τάπερ, <laughs> με ψωμιά βρεγμένα και το γυρίζει πάνω στην μπογάδα της, της κυρίας από τις Φιλιππίνες. Με εκπολύσουν τα ψωμιά πάνω. Κάτω, κάνω, τι κάνεις. Φυσικά η φίλη μου που ήταν στο σπίτι πήγε πάνω στο διαχειριστή. Καλά, όχι ότι της Τα ήταν, φράγκα λέγω... πάνε εκεί που δεν πρέπει. Εγώ, εγώ είχα μια φορά στο πάλι σε ελεωφορείο, λέει ήμουνα, ε, που ήταν μια τύπησα η οποία ήταν δύο άνθρωποι που είσαι στο τηλέφωνο, δεν ξέρω αυτή τη μάμη. Και λέει, Πόπο, πό, δεν τους μπορώ πια αυτούς τους ξένους πια. Έχω και εγώ κάτι δικούς μου κάτω και σαν τα που Καλά το πάτε, αλλά δεν τίποτα λίγο να ακούμε και εμείς. <laughs> Θεός. Φίλοι, τώρα, ξέρεις γιαγιά, θα να κάνουμε. Πρέπει να ακούνε. Καλά Φίσαι, το... αφήσαι, αφήσαι. Έτσι, έτσι. Να και χρόνια πολλά. Μεγάλη να γίνεις με άσπρα μαλλιά. Άσπρα μαλλιά για να ακούσω παρακάτω. <laughs> σε ευχαριστώ για τα χρόνια πολλά. Ά, σε ευχαριστώ για Άσχετο. Μίκρινα, 7 χρόνια. <laughs> Έχω αρχίσει μηδενίζω και πάω αντίσταθα. Τίποτα, να βάζεις και ρουσάκια και τέτοια να σε... Βάσαι... Ναι, γιατί τώρα τελευταία, είδες τι έπαθα. Είχε το meeting που κάνανε τα παιδιά. Α, στο ναι, θυσίο. Α, ναι, κάνανε ένα tweet meeting. Μου λένε, θα έρθουν, πού να... Εμείς προωθούμε βέβαια το γι αυτό Και δεν Πού να πας χωρίς ροζάκι. Η πούδρα μετά σε κάνει το εκρού του νεκρού έχεις, δεν, δεν Αυτό. λέει. Αυτό και δεν πήγαμε. Και επειδή ένα avatar βλέπουν τόσα χρόνια, τόσα χρόνια καιρό. Τα παιδιά, ε κρίμα τώρα, μην έσκαγα και πάνε εγώ πάνε σαν πάνε τώρα, εγώ την κακιά μου, θα τυπώ. Α, για πες την Με, Γιατί είναι μόνο που το ποιή, σήμερα. Ποιή είναι διοργανώνουν. μου παρουσία στο Twitter. Α, στο Twitter, πρέπει να Δεν ξέρω, ύποπτα πράγματα, ύποπτα. Λέει, να είναι φαντάζοντα. Καλάνα, κάνω μια παρατήρηση. παρατήρηση. Για του καινούριε φόρε γιατί έχω γεμίσει. Mm -hmm. Όλο κάνω, και δεν τους ξέρω τους ανθρώπους. Εγώ θα σταματήρα παιδί μου, έχει κάποιον αριθμό και πολύ σπάνια θα βάλω κάποιο κεντρία. Θα με στόχο, δηλαδή. Είχες βίζει, παιδί, εσύ. παιδί μου, απλά είχα 250 δεν, δεν έβγαζα άκρη, ξέρω εγώ, <Δεν <Δεν αν όχι, αν βγάλει ένα ερωτή που μου εξαστρώνε. Όχι, απλά θέλω να πω ότι από κάποια στιγμή δεν, δεν μπορούσα να το παρακολουθήσω με τίποτα όμως, δηλαδή τίποτα απολύτω. Και πλέον κατέληξε στους 20-20 κάτι. Και θα μείνω μέχρι του 220. Max. Στην ουσία μέχρι 210 νομίζω είναι τόσο που μπορεί να παρακολουθήσει κάτι τέτοιτο, κάποιο. Κάτι έτσι το έχω διαβάσει κάποιο με το είχε πει. Δεν ξέρω. Καλαιδίντε δεν το βέβαια. Τέλο πάντων. Και λέω τώρα για του καινούριου που με κάνουν φόλεο. Επειδή τους βλέπω, επειδή μου, και ακολουθούν κι 600 άτομα, 700 πρώτη μέρα που βγήκανε. Μην ακολουθούν, γιατί δεν μπορούν να τους παρακολουθήσουν. Για να μετά θα βγουν να τους κάνουν follow και μετά θα βγουν με αρκε και γιατί θα πούνε κάνεις follow για να σε κάνω κι εγώ πίσω follow back, αλλά δεν σε κάνω και με και με βγάζεις. Δεν ισχύει αυτό, απλά και ενέργει βάζουνε κόσμο, γιατί δεν ξέρουν πως ζυλεύει, μετά που ότι δεν μπορούν να το παρακολουθήσουν και αρχίζουν και βγάζουνε. Λαδίδα μινούμε αυτός σας σας κάνουνε γανά τους κάνετε κι επειδή τους κάρετε, σας Γιατί γιατί ακούω κι Ο Δημορχάζζι αυτό, το έχει λίγο, δεν του Ο Δημορχάζει δελ... δεν ξέρω. Δηλαδήάζει είναι λίγο τέτοιο, το μου καλοθήσε μου. Όχι, θα το φωνάξουμε το φίβο, αν θα μα εδώ στου διάθετο μιλήσει. Εντάξει, μου έρχεται σε άλλα. Α, το α πήγε και γάμματα, Δεν μπορώ να πω κοινωνικό. Αλλά κάνει, reply, δεν α, τι, α, Ο δρογώσεις. Έχει ένα θέμα. Η να το Όχι μου απάντησε, μου είχα πει ότι καλά ρε, Στάθη, δυο τραγουδάκια μόνο είπες εκεί πέρα στον Λιόπουλο. και μου απάνταει, ε τι, όλοι δύο είπαν. Ε, Κάνε την δύο. εξαίρεση, έλα όλοι δύο είπαν. Ε, εντάξει, εντάξει. Είπε κάποιο τρία, νομίζω. Α, εσύ με τρέχεις τραγούδια βλέπω. Ε, είναι, ναι. Ποιος ο Γιωκαρινής. Πρέπει να είπε τρία. Ε, ε δεν έχουμε και, φύρμα, και την ίδια πορεία. Έλα τι, τώρα, τώρα δεν έχουν και το ίδιο μαλλί, <laughs> τε... ούτε το <laughs> λοιπόν, τι άλλα έχουμε. Εσύ δεν να παρείς ένα PC αυτές τις μέρες. Εγώ ναι. Ε, όχι αυτές τις μέρες, από τον α, Ιούνιο, Ιούλιο αρχίζω εγώ το σύστημα. Άσεပါ, θα βγέתי μπος τον Ιανουάριο, άσε για τον χρόνο. Ε, τι γίνεται; Τάκ, να ξεκινήσω να αποφασίσω. Εγώ ήθελα κάτι να μου πείτε και τη γνώμη σας, όπως μακούτε και ξέρετε. Εγώ ήθελα κάτι με την καλύτερη οθόνη Θέλω το καλύτερο monitor, επειδή μου փχ το laptop έχει το καλύτερο monitor. Όποιο είναι θα το πάρω. Η απόψήταν είναι δύο. Ήταν Ήτανe και Mac. Αυτές ήταν οι δύο επιλογές που μου προτινάνανε. Εγώ μετά να σκέφτομαι και λέω. ΜΑΚ τώρα θα πω στη διαδικασία να ψάχνω, να κάνω, να κάνω και όλα τα σχετικά που σημαίνει ότι εγώ δεν θέλω όμω αυτή τη διαδικασία, δηλαδή θα χάσω πολύ χρόνο μέχρι να συνηθίσω ξανά και δεν θέλω, είμαι και ένα ψηλο περιέργει. Ψυλό ψυλό. Το θέμα είναι όμως... Ταλέφη ότι... τα ίδια ξέρω. Το θέμα είναι. Ναι. Το θέμα είναι ότι το Mac. Επειδή εγώ δουλεύω πολύ Microsoft, να το κρύψουμε μάλιστα. Έχει το Twitter βλέπω. Ναι. Δεν θέλω ρε, παιδί μου να, να μπω στο τέτοιο, γιατί είω ένα που έχει μάκ, Έχουμε πρόβλημα συμβατότητα. Δηλαδή, όσο και να λέει το wow, και αποδοτικό και παραγωγικό και παπαγιά και τέτοια, είναι όσο να είναι δύσκολο, εγώ το θέλω τώρα ένα αρχείο με πλέον φόντα που και αυτό θα βλέπει μου το κάνουμε δεν μπορεί να αυτό το πράγμα. Και γι' αυτό το λόγο. Δεν Και μου και, πόλου, πώς το βάξα, και Δεν θυμάμαι, με τον γκαλαβρό Και συζητάνε τώρα και λένε Ποπ, χάλια το βάιο, δεν μου κάλυψε εγγύηση Ζυσταίνεται το μηχάνημα Χαλάει η μπαταρία, έχει πρόβλημα μετρική Και όλα τα συναφή. Μετά μίλησα εκεί πέρα με, α, Μετά πέσανε όλα από πάνω μου. Λέω θα πάω να Θα πάρω Macbook για το hardware και θα βάλω Windows Και μετά πέσανε από πάνω μου. Έρχεται ο κασελάκης Που είναι Microsoft Office χρυλός, Και μου λέει παιδί μου Ότι η μάμου σου το από, εδώ, από Ξέρεις, καταλαβαίνεις. Βέβαια, <laughs> αυτές οι συμπεριγραφές είναι θεϊκές και του λέω και μου λέει, και του λέω και μου λέει <laughs> Συμπέρας, <laughs> ναι, τέλος πάντων μου προτείνανε μετά Και, και τώρα εγώ σκέφτομαι να δω, τι θα πάρω εν τέλει, το Macbook μάλλον το απέριψα. Και Αν έχετε κάτι έτσι υπόψη, ξέρω εγώ καλό. Το Λέτε, είναι σκυλιά, αλλά τώρα δεν ξέρω τι ζητάς εσύ. Θόνι, λέει έχει mm. αλλά λέει τα ρημάδια έχει και βαριά τα... Θα είναι. Δεν εγώ ξέρω. αυτή έχω ποντώσει τη δουλειά και μια χαρά είναι. Παιδάκι μου, δεν θέλω οθόνο, θέλω λάπτοπ με οθόνο. Εντάξει, εγώ σου λέω ότι οι καλά. Οι ποθόνες καλά. <laughs> Τέλος πάνε, θα αποφασίσουμε. Σήμερα γράφουμε σε ένα MacBook, το ναι. φθινό, ξέρετε, το άσπρα των 800 ευρώ. Ε, 1.400 ευρώ. Συγγνώμη 1.400 ήρθε τώρα από την άπλη, είδε τέτοιο. Ε, Να δω το τιμολόγιο, το τιμολόγιο. δουλεύουμε. Ε, καλά πάει, σε με το δικό μας που ταύτισε Καλά πάει Και την τελευταία μάλλον εδώ θα τη γράψω Αυτά και τρώμε και τυροπιτάκια Ζεστά ε. Ναι, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την προμήθεια εδώ για Τυροπιτάκια για προμήθεια. Τυροπιτάκια. Mm. τυροπιτάκια και τρώμε και πίνουμε ah, ah, ναι, Κάτι τεϊκό Λοιπόν, υπήραμε περίμενο να το πούμε Ένα αυτό. Με να, cubes. Να, να, να, να το κάνουμε σαν το τέτοια, να το Σε Περ... το Όχι. Έλα, μόλι, να το, το πω έχει. <laughs> Είναι ένα κενήριο καινούργιο... φρούτο Ποτό τέλος πάντων, αναψυκτικό, δεν ξέρω τι στο διάλο είναι, ούτε είναι αναψυκτικό Χυμός Το οποίο κυκλοφορεί σε ένα μπουκαλάκι σαν πιπερό Ναι, ναι, είναι, πολύ... είναι κλεψιά το μπουκαλάκι τώρα, ξέρεις είναι... χωράει λιγότερο Είναι λίγο, λίγο σαν είναι Α, μπράβο, ναι, ζάμπα πάντων, Το οποίο θυμάμαι. λέγεται βέρα Drink, drink Ανάμυκτο ρόφιμα βέρα Και με, και με, και με κομμάτια κύβους, με κύβους Η κύριμη φαίνοντα μεταξύ μέσα, σα παγάκια. είναι περίεργο. Είναι το οποίο έχει μια γεύση, γλυκιά θα την προσδιορίζει σαν τη κομπόστα είναι ένα πράγμα, το οποίο πίνεται, βέβαια τα κυβάκια κολλάνα στο σμείο, αλλά τέλο πάντων, δεν έχει να κάνει και δεν ξέρω αν είναι και. Καλά σα αρέσει, το για πιμπερό Ναι. Α, α διάβασα τι προϊόν είναι. Τι προϊόν είναι. Ταϊλάνδης. Ε, α, τώρα εξηγείτε το μπιμπέρο! <laughs> <laughs> ναι! Όταν σας λέω εγώ για τους χιστωμάτες, δεν μακούτε! Πότε θα πάμε για σιξετουρισμό στα Να τη Μάρξω Ραλίτσα! Πού τι να έρθω να κάνω! Γιατί ρε και εσύ! Καλά θα περάσεις! Σε 15 okay. α, περάσεις. α, κοίτα! Διανομία στην Ελλάδα, μοντέλο Group και με λατινικούς χαρακτήρες πεζογέφυρα <laughs> το πεζογέφυρα Τώρα που είδα εγώ τα Ελλάνη δεν θα το ξαναπάρω, αλλά τέλος πάντων. Ναι, αλλά τα δεν θες να πας, για άλλο λόγο. Αλλά αυτό. Ναι, σιγά το ταξίδι. Δεν θέλω ρε, ο μου λέει. Ρε, πάμε όλη και, δρόμη. Πάμε και πάμε. Ε, πάρτο και πηγέντε. Δεν θα πάω, δεν το μπορώ αυτό. Και να μου δώσω το Δεν να πάρω τίποτα. <laughs> να κάνω εγώ τη δουλειά μου, γιατί... Λοιπόν, αυτά με τα τέτοια. Α, έρχονται Είναι μια πολύ καλή ευκαιρία να κάνουμε ένα ταξίδι... ...να πάμε... ...εκεί που οδηγούν ...στην Ιταλία... ...θα δούμε... Ε, εγώ το, το αφεντικό μου δώσεις μου δώσεις τον Οκτώβριο... ...να πάω Ιταλία που θέλω... 4-5 πρώτα τον άλλο που θα πας εκεί... ...κοιάζε το... Σωστά... <laughs> ε, έλα μωρέ, εκεί το έχουμε κανονίσει... Λοιπόν, και μια σκηνή και έλεγε να τα πούμε. Αυτό ήταν το επεισόδιο, ήταν το 9.30 pod show. Το οποίο πάνω κάτω έχει να κάνει με, έτσι, Όλα με ένα αναμνηστικό γενικά των κυβερνήσεών μας και θα τα ακούσετε. Και επίσης να κάνουμε και μια τέτοια διεφήμιση. Για το αστεπάλαια.net. Είναι τα ένα καινούριο site για το νησί. νησί. Ναι, είναι ωραίαστε αστεπάλαια να πάτε. Και καλή δουλειά που έχουν κάνει τα παιδιά στο site. Αυτά. Είπαμε, astipalia.net Ωραία, astipalia.net Astipalia.net Astipalia <laughs> Πόσες εμίς... ώρες έχουμε κάνει συμπόλεο να το πω <laughs> Ε, πέθα παιδιά με <laughs> i Σωστός, ωραία Λοιπόν, ε, αυτά Αυτά Παρόκιο. από εμάς Χαιρετούμε, κλείνουμε πάλι με 30 hooligans Άνουμε ένα κομματάκι, δεν βλάπτει Δεν έχει 30 hooligans κουκλίτσα. Έχει το 7 λεπτό Ναι, θα... μετά θα κλείσουμε με Μετά το 7 λεπτό Ε, δεν θες ε, θα είναι. Αλλά το ρε κοντζάμπα δεν είχε πρόβλημα. Δεν ψωνίζει πολλά. Αλλά αν... θα τέλος. Έτσι, μπράβο. Για όποιον να τα ακούσει. Έχω πληρωθεί από τον δράμερ. Λοιπόν, οκ. Okay. σας χαιρετούμε, Τσά χαο. Bye. Τώρα <Τι> Ολυμπία. En e na area messa dora pugilato pugilato di fodia per l'olimpia per viaggi e che unoico era a me tu tria da caruna ta argitia prate la parra Στηρίζουμε σταθερές κυβερνήσεις Τα 2 εκατομμύρια κάντε τα 4287 178 σε 48 μήνες I lemonades this που έδειχνε πόσο χτυπούσαν το παιδί μου. Ξέρεις μου τι μου σήνισε. Τους κρίσμους λίγους όταν ήρθα στην Κύπρο για εισβολή έτσι χτυπούσαν τους Κύπριους. Κι και χτυπούσαν το παιδί μου που δεν έστειχε στο τίποτα. μεταξύ των οποίων και το τηλέφωνο του ιδίου του Πρωθυπουργού, μελών της κυβέρνησης και ενός πρώην υπουργού στελέχου της εξωματικής αντιπολίτευσης καθώς και ορισμένων άλλων πολιτών. Ότι κατεβήκανε πεζοί από την Ζωδόχου πηγής Τη Μεσολογγίου 2 στην Νομική Πυροβόλησε ένας, νομίζω τρεις φορές Δεν ξέρω τώρα εγώ για κάλλη και τι Είναι μου είπαν εδώ εστόπτες μάρτυρες Πυροβόλησε, φωνάζουν τα παιδιά Τον χτύπησε, έπεσε κάτω Και σηκωθήκανε και φύγανε Συμμαχή ήταν λεξική, ούτε μολότωφ υπήρξαν Ούτε τίποτα Υπήρχαν θαμόνες, το είδα το παιδί αμέσως. Το άγγιξα. Yeah. Είναι μικρούλι δεν έχει γένια. 11 άνδρες φορμάτου έχουν πέσει πάνω σε ένα διαγνωτήθατο. Τα έχουν ήδη συλλάβει yeah. στιγμή καταλήγει κάποιο αμότ Τον πατάνε στο λαιμό και τον κρατώνε κάτω με τα Είναι μια σκηνή, διαδραματίζεται και υπάρχουν. <laughs> Για κάνας να το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 Kiitos kun katsoit! Pistolemon